Εχθές εισπράξαμε τρία δις τα οποία δεν έπεσαν στην αγορά διότι το ομόλογο είχε αγοραστεί 750 ευρώ και εμείς δώσαμε τρία δις, δηλαδή 2.300 παραπάνω. Αυτό ρώτακε ο Καμένος στον αλήτητο Στουρνάρα. Το κόψιμο των επιδομάτων των τριτέγνων και των πολυτέγνων είναι αφιερωμένο για την ψήφο που πήγαν και έδωσαν στο Σαμαρά για να μην τους κόψει τα επιδόματα και τις συντάξεις. Ραμποστέλε, αυτό Μ... να πούμε ο Τι τον Δεν άλλα, σαν μια Καλέ, άκουσε ότι το Υπουργείο μοιάζει με καράβι και μπήκε στις μηνωτικέ Γραμμές μέσα. Έφτασε στην Κρήτη μια μέρα που πήγαινε στο Υπουργείο. για καράβι και σου λέει να το Υπουργείο, καράβι, μεγάλο πελώριο. Εδώ πέρα δουλεύω. <Συ�� elephant> και μπήκε μέσα του ζαβό. Δεν μου λες, αυτός ο οποίος του κόβουν τη σύνταξη, του κόβουν το Του κόβουν τα φάρμακα, του κόβουν την υγεία, του κόβουν το σχολείο και πάει και ψηφίζει αυτόν που τα κόβει, πώς το λένε. Πώς. Oh, awesome. Δεν τηλεφώνησα τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί δεν τηλεφώνησα τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρεις γιατί. Βάλιο τσόκαρο, γιατί. Ε, είχα μείνει άφωνη. Oh. Α, πάλι καλά. Φαντάζεσαι να μείνες Ορίστε. άφωνη. Λέω φαντάζεσαι να μείνες Έμεινε <laughs> άφωνη. Λοιπόν, άκου ένα κουίζ. Ένας ιστορικός και πετυχημένος πολιτής, βιβλίων, ένας πολιτικός μηχανικός και μία δικηγόρος, τι μπορούν να κάνουν στο χώρο της υγείας. Ω ιστορικό ο θα αναλάβει να καταγράψει πώ ήταν η ζωή μα όταν υπήρχε σύστημα υγεία. Αυτό που υπήρχε, τέλο πάντων. Ο Μπέζα, ω πολιτικό μηχανικό, θα αναλάβει την έδωση των αδειών κατεδάφιση των δημοσίων νοσοκομείων. Και η Ζέτα Μακρύ, ω δικηγόρο, θα αναλάβει το γραφειοκρατικό κομμάτι αυτή τη διαδικασία. Η Ζέτα Μακρύ είναι και δικηγόρο. Δικηγόρο είναι εννοώ. Το ταγάρι δικηγορεύει κιόλα. Ναι, ναι. Πού καλέ τα Πάμε. Δηλαδή, μπορεί κολυ... να, να σου τύχει να πα στο δικαστήριο και να δει συνήγορο περάσπιση τη ζέτα μακρύ. Ναι, να είσαι αυτήν συνήγορο, ναι. Δεν θα μείνει κολυμπιθόξιλο. Έχω ακούσει, ο... λέει το εσύ, ο άδωνη θα το αλλάξει. Ναι. Θα το κάνει η μη. Δηλαδή. Η μη. Η μη, η αίσθη. Α, αριστερή. Α, α το Ριχέου, η μη. Αυτό. Ναι, mm? η, η, η, η, η, η. Κατάλαβα. Βέβαια, το αν το κάνει ησύ, η, η μακρύ με σίγουρο θα νομίζει ότι δεν άλλαξε. Έτσι το λέει το εσύ, η μακρύ. Η, η. Καλημέρα, Αποστολής. Ναι, καλημέρα εγώ. Γεια σου Αποστόλη. γεια σου κύριε Διευθύντα. Να σου πω, ξέρεις για το να δωνη, γιατί τον βάλαν στο Υπουργείο Υγεία. Γιατί. Είναι υποκατάστατο, μεθαδώνει. Αχ, πω πω. Δεν το είδες να έρχεται. Δεν το είδα να έρχεται, ούτε από που θα φύγω δεν βλέπω. <laughs> ναι. Ε, είσαι μεγάλο τσογλανό ποπάλι. Μπορεί, γιατί όμως το λέτε αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Έλα να το 20 μια ώρα. Ναι το σήκωσο βέβαια. Αποστολής. Έλα φίλε, Να σου πω. Να σου κάνω μια ερώτηση δεν απαντάς. Απαντώ. Επειδή ξέρεις αρκάτι και άλλο δεν απαντάνε. Βγήκε ο Καρατσαφέρη σήμερα και λέει ότι όποιος πληρώνει λέει κέρδι της Κάτι αυτό. Τι είπε όποιο. Ο Καρανταφέρη. Και λέει: Όποιο πληρώνει, κερδίζει τι δημοσκοπήσει. Ε, καλά τα λέει το Δεκανίκη. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε. Όλοι καρατζαφέρει φιλέ. Όλοι. Που τα λέει σωστά. Χέρι-χέρι. Και, και στηρίζει όποτε πρέπει. Να σου πω και το άλλο που είπε για τον, για τον Άδανη. Τι είπε. Είμαι περήφανο, λέει, για το τέκνο μου. Τον πήρα, λέει φοιτητή και τον έκανε υπουργό. Ναι, για το Βορρή δεν μπορούσε να πει το ίδιο. Φασίστα τον πήρε, φασίστα τον παρέδωσε. Πώ πάει η καινούργια κυβέρνηση, τι Τα βαμπύρη τη οικογένεια Μιζοτάκι βγήκαν στο κατόπι για αίμα κανονικά. Εννοείται. Ενοείται. έτσι. Δεν μου λε, του Κυριάκου του είχε εξηγήσει ποιο υπουργείο έχει πάρει μετά από τι μέρε, είχε καταλάβει που βρίσκεται, έτσι. Α, δεν ξέρω που πήγαινε κάθε πρωί. Δε, δε, ναι, να του πείτε μερικά πράγματα όμω, γιατί το παιδάκι. Να του πούμε, τουλάχιστον μην απολύει του λάθο. Να απολύσει του σωστού, αυτού πρέπει. Ναι, ναι, έτσι, μπράβο. Αυτού και... που ρίξαν έξω το κράτο. Μην να απολύσει τώρα κανένα άσυρο. Ζήει ο Βασιλιά Αλέξανδρο. Ζήει. Ζή, άκουσα τον Καρατζαφέρη προηγουμένω, εδώ στο, στο, στην Ελληνοφρέντια. Ναι. Να σου πω, ο ΑΡΤ τώρα θα είναι πανελλαδική εμβέλεια. Σύμφωνα με απόφαση των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ με τη λεγμένη θητεία, αλλά βγάζουν αποφάσει, ναι, θα είναι πανελλαδική εμβέλεια. Εντάξει, είναι φίλε, δεν τι χρειαζόμαστε την ΕΡΤ. Άμα ο Καρατζαφέρη δεν τι τι Και, νέα, τρέφι, και όχι είναι ρητ και βλακίες. Ένα γράμμα <laughs> αλλάζει Και παίρνει τα πάνω του το κανάλι Και ήθελα Απόστολες Σα παρακαλέσω Ένα παλιό Εκείνη η κυρία που τη άναψε Το πώς το λένε Το ξέρεις το κατάλαβες Όχι Μα Το κατάλαβες Το κατάλαβα ε, ε το κατάλαβα αυτό το λέτε εσείς Κάθετα είναι Κάθετα <laughs> Το κάθετο Ποιο... που τη άραψε. Α, που πήρε φωτιά. Ναι. Το πράγμα. Ναι. Α, δεν θέλω να τρομάξω δεν είναι σε όλε κάθετα. Ε, α, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Οι Γερμανίδε το έχουν οριζόντια. Οργανωμένε σε όλα. Α, άλλο πράγμα. Ε, εγώ έζησα καταστάσει. Έζησατε καταστάσει, αλλά α, το δεν το έχουν πολλέ οριζόντια. Τέλο πάντων. Έτσι κυμμέρε και, και οριζόντια το έχει. Ε. Γι' αυτό είναι υπέρ των οριζόντιων απολύσεων, των οριζόντιων περικοπών, ξέρετε. Γεια χαρά, Αποστόλια, είσαι. Γεια χαρά, εγώ. Έλα, μια είδηση θέλω να σου δώσω διασταυρωμένη. Παρακαλώ. Οι τραπεζίτε εδώ στην Ελλάδα είναι όλοι κομμουνιστέ. Δεν έκανε επί δεκαετίε θα έρθουν οι κομμουνιστέ να σα πάρουν τα σπίτια. Εμένα μου παίρνει το σπίτι ενό συγγενού μου και μερικών φίλων μου. Άρα, άρα οι τραπεζίτε είναι κομμουνιστέ. Δια τη ατόπου, σωστό. Ναι, έτσι δεν είναι η λογική. Έτσι. Ο άρα ψηφίζουν όλοι, όλοι οι τραπεζίτε. Όλοι οι τραπεζίτε να μα σώσουν. Ναι. Κατάργηση τη ιδιοκτησία από τα μέσα. Εξαθλίωσης. Με κατασπροπάνει ένα καράβι Απ' το 50 έχει να φανεί Και συμβιδόθηκες μες στο λιμάνι Με ανθοδέσμη που χυμαραθεί Ηλευτρικός της ΣΕΑ σε πηγάδει Κι αριάδει Από στέλνεις εσείς, Α, ωραία. Λοιπόν, μπορείς σε παρακαλώ να κάνεις ένα ποτ πουρή, κάποια παρασκευή ή κάποια άλλη μέρα με αυτές τις παραπαριές που έχουν πει αυτοί οι προδότες, ο ένας εναντίον του άλλου και τελικά είναι τώρα τα κοίμι και γκαλίτσα. Συγκυβερνώντας με το Πασόκ, πώς θα τα βάλουμε τα αποστήματα που λεηλατούν το δημόσιο πλούτο και υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον Σε κάθε τομέα και σε κάθε λεπτό, ήλπιζα ότι ο κύριο Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιου πολιτικού είχε δυστυχώ στη διαδρομή τη ιστορία πολλού η χώρα μα και γι' αυτό ίσω φτάσαμε στο χείλο τη καταστροφή. Το Πασόκ έχει λόγο να θέλει να σώσει τον εαυτό του μέσα από μια αναγκαστική συγκυβέρνηση με εμά. Αλλά εγώ δεν θέλω να σώσω το Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει το Πασόκ. Θέλω να σωθεί η χώρα. Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά, Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών Εβάγγελος Βενιζέλος. Ποιος κυριεύει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιο τα βράδια πλέει σαν παιδί, Ποιος ονειρεύεται πω κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Μπορείς αύριο να βάλει το τραγούδι ηλεκτρικός σε πηγάδι φτωμένος όλους τους χαχόλους που πιστεύουν ακόμα στην Ευρώπη των λαών και όχι στην Ευρώπη των τραπεζών και των Γερμανών λόγια και βατήρια ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή Μια παραγγελία για Παρασκευή τον Μπρέσβη, τον Μπρέσβη, το Μαυροκάλη Λέγομαι μαγική ντρέλ. Μαγιά σα. Είμαι πρέδερ. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούλη. Γιατί μιλάτε έτσι. Κάτσε αυτό <σοφίλαια> που. Πού ζε και που τσεκ λε. Τι πέρι. Τι μέσα. Το κακό στο καιρό. Κρύστο δεν είναι. Χριστό. Τον διάλογο ρεζιδεύετε τον τόπο. Κατάρματα. Τώρα καθώ κουτά στα δυνηστήρια, <σοφίλαια> ρωτάξτε <σοφίλαια> σε βουλβάριστο πλούτι. Φυσέα σε Έχει Θα Νέα Δημοκρατία Και βενιζέλος Του ελληνικού λαού το τέλος Τώρα θα τα βρεις εσύ όλα αυτά που θα τα βρεις δεν ξέρω Νέα Δημοκρατία Και Του ελληνικού λαού Το τέλος Τέλος Να κλείσει τέλος σαν τα με τα μαρτυρία τα πάλι στα να στα και μια Θυμάσαι ένα τηλεφώνημα που σου είχαν κάνει το του Μπέζα στην Ιγουμανίτσα Όχι ε, Είναι πολύ σύντομο αλλά αποκαλυπτικό για το πόση εκτίμηση έχουν στο πέζα οι ίδιοι συνεργάτες του ε, Βάλει το αύριο Ναι, γεια σα. Γεια σας. Ωραία, αλλά θέλω να είμαι εκεί. Τηλεφωνόματογραφή του κυρίου Μπέζα από την Ιγουμενίτσα. Κύριε κυρίου... Μπέζα. Α, το επιτυχημένου υπουργού, πείτε μου. Ε, είχε κάνει γύρω σα μια συνέντευξη στο δελτίο, το κεντρικό κυ, το δελτίο το μεσημέρι. Και τον ευχαριστούμε πολύ, τα μεγάλη τιμή. Ναι, θα ήθελα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πείτε στον κύριο Μπέζα, ήταν μεγάλη τιμή. Δηλαδή και εμεί γενικώ, σαν πρώτο σταθμό τη χώρα, έχουμε αγωνία να φιλοξενούμε μεγάλε προσωπικότητε. Όπω αυτή του κύριου Μπέζα. Μια ανέμισε σε σένα να κρέμασε Παρασκευή αφιέρωση. Θα μου βάλεις κουβέντι να λέει πως και τι θα βάλει για πάντισι; Πανούλι και και κέλιξες. Η δημοκρατική αριστερά. δημοκρατικό. Αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική, δεν θα δώσει. <ΣΣΠΣ> Η δημοκρατική αριστερά. Δημοκρατικό αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Θα δώσει. <ΣΣΠΣ> Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντε του μνημονίου, για να καταλάβουμε υπουργικέ καρέκλε. Έληξε για πολλωστή φορά. Και πώ θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη χλεύουν το καιρό. Και πώ θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα Ε, επειδή την Κυριακή που μα έρχεται είναι ο δέκατος ο Μάραθον για την Παρασκευή αφιέρωση. Σόπαν! Ρίξε τον Κύπριο, σε παρακαλώ, την Παρασκευή. Έτσι, Ελβιέλεντ του. Όπως είναι, όπως είναι. Θε να το αφιερώσει σε ένα? Όπως θε να το σε Να το αφιερώσει σε μια φίλη, σε πειράζει? Σε μια φίλη. Σε μια φίλη, Ξέρει <laughs>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 Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ε, σοβαρό. Και από την αμόχωστον θα έρθειτε να τρέξετε στον Όλυμπον. Βλάκαντ δεν βαλαδενεί. Λέγεται. Πώ πώ. Πάλι αυτό ο ηλίθιο Εγώ ο ηλίθιο Ναι. Σογράφησε έναν ήλιο στο ταβάνι. Μίλησε με τα γέλη τη νυχιά. Και χώραψε μαζί με τη σκιά σου ήχους μιας αδύναμης καρδιάς.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 Είστε γρήγορο. Είστε σβέλτο. Είμαι αθλητή από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλο αθλητή. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένω, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πάω να καθίσει λίφιε. Πάρε τηλέφωνο τη, τη μοναξιά σου. δια ξανά στο δρόμο της Πάρε τη φωτιά σου. Πάρε τηλέφωνο σου, ή και στα νας δρόμο τους φωτιάς.